Γιατί 5 φοροι πάντο, 5 φοροι κάτω μπορεί να μην δούμε 2 χρόνια. <Τι> Γιατί 5 φοροι πάντο, 5 φοροι κάτω μπορεί να μην δούμε 2 χρόνια. Το μισό είναι καθαρό αυτό που λέει ο Πρετεντέρη. Πέντε φόροι πάνω, πέντε φορεί κάτω. Μετά τα μπερδεύει εκεί. Δεν έχει σημασία. Από τα συφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι θέλει να πει. Θα το ακούσουμε και το πλήρε κείμενο βέβαια. Ότι κάναμε μεγάλη ζημιά με όλο αυτό που έγινε με την, ε, την αποκάλυψη από τα Wikileaks τη συνομιλία Τόμσεν Βελκού, Λέσκου. Έκανε μεγάλη ζημιά στη χώρα. Και πέντε φορεί πάνω, πέντε κάτω. Μπορούμε να το πληρώσουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα μα. Το θέμα μα είναι ότι χάσουμε, χάσαμε και χάνουμε. Βασικού συνεργάτε που έχουν έρθει σε αυτό τον τόπο για να προσφέρουν στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ακριβώ ο Περτεντέρη. Και θέλω να πω και ένα τελτρίτο, πραγματικά το οποίο είναι το πιο εξοριστικό απ' όλα. Δεν γίνεται πολιτική με υποκλοπέ και διαρροέ. Η Λαγκάρτ δεν είναι ο Μουσά, ούτε ο Κουτσουμουτσάκο του Απαγγελόπουλου να βάζουμε στην εφημερίδα του πεκείνου, του πε το άλλο, του πε το τρίτο. Δεν κάνουμε έτσι πολιτική. Δεν κάνουν οι πολιτισμένε χώρε έτσι πολιτική. Δεν κάνουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι έτσι πολιτική. Και εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ζημιά από όλε, να θέλετε να σα πω. Γιατί πέντε φορεί πάνω, πέντε φορεί κάτω, γιατί πέντε φορεί πάνω, πέντε φορεί κάτω, μπορεί να μην νιώθει δύο χρόνια. Αλλά ότι η Ελλάδα εν έτη 2016 δεν διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των συνομιλιών των ανθρώπων που έχουν έλθει εδώ για να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, αυτό ξέρω προ τον παρόν τουλάχιστον, είναι τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μα. Δεν διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των συνομιλιών, των ανθρώπων που έχουν έλθει εδώ για να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ, Αυτό ξέρω, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Φυλάσσουμε τέτοια συμπεριφορά στους συνεργάτες, στους συνεργάτες της χώρας. Ε, βεβαίως, με θέση εδώ ο δημοσιογράφος, ε, θεωρεί ότι το Δουνουτούμ, Έχει έρθει εδώ για να συνεργαστεί με τη χώρα. Την, τα αποτελέσματα τη συνεργασία αυτή τα βλέπουμε και τα βιώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και κάθε μέρα που περνάει, νομίζω, ακόμη και καλύτερα όλα αυτά τα τελευταία έξι χρόνια, τα βλέπουμε και τα βιώνουμε κανονικά όλοι. Και το θέμα για τον Γιάννη Περτεντέρη, φαντάζομαι όχι μόνο για αυτόν, για πάρα πολλού, είναι αυτό ακριβώ. Ότι ενώ στου συνεργάτε επιφυλάσσουμε μια τέτοια συμπεριφορά, του υποκλέπτουμε και αξιοποιούμε τις συνομιλίες τους με αυτόν τον τρόπο που την, τις αξιοποιούμε ενώ οι πολιτισμένες χώρες και οι Λαγκάρτ και όλοι αυτοί δεν κάνουν τέτοια Λειτουργούν με έναν πολύ πολιτισμένο τρόπο, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Αντίθετα, 5-6 φόροι πάνω κάτω μπορεί να υπάρξουν, νομίζω είναι στη φάση ο ελληνικό λαός που μπορεί να αντέξει και 5 φόρου πάνω και 5 φορού κάτω, 6 χρόνια μετά μέσα στου φόρου έτσι και αλλιώ, α έρθουν και άλλοι τόσοι. Είναι ορέο ο συλλογισμό, από την αρχή ω το τέλο, είναι απήραχτο έτσι ακριβώ όπω τον είπε, στο χθε δελτίο ειδήσεων δείχνει μια αντίληψη. Που κρατάει από την Τουρκία και μετά και διαιωνίζεται με τέτοιου τύπου, σαν τον Γιάννη Περτεντέρη, και φτάνει στι μέρε μα και πάει και παραπέρα. Δεν ξέρουμε και ποια ακριβώ είναι αυτή την ώρα, αυτό το λεπτό, η θέση τη κυβέρνηση για το ΔΝΤ, γιατί τον τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει τρει-τέσσερι φορέ. Να ακούσουμε τουλάχιστον τα παλιά. Θα τα συγκρίνουμε μετά, μέχρι πριν 10 ώρε, πότε είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα, για να βγάλουμε συμπέρασμα εμείς τι ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την Κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την Κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Φόρα. Θα ξέρετε κάτι, δεν γίνεται σε αυτό τον τόπο κανείς να είναι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Δεν γίνεται κανείς να είναι και με τις κινητοποίησει και με το δουλειού. Ή με τις κινητοποίησει θα είναι ή με το δουλειού. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι με το δουλειού. Αν υπάρξει τέτοιο τύπου δίλημμα είναι με το δουλειού. Αυτό προσπαθεί και συνεργάζεται με αυτό συνεργάζεται και όχι τόσο με τους κινητοποιούμενους το απόσπασμα το πρώτο του Τσίπρα που λέει να συνεργαστούμε με το ε, Δουνουτού για να αλλάξουμε την άποψη της Μέρκελ ήταν περσινό, πέρυσι τέτοιες μέρες Χρησιμοποιούσαμε και θέλαμε το Δουνουτού για να αλλάξουμε τα μυαλά τη Μέρκελ και τη συμπεριφορά τη Μέρκελ. Τώρα χρησιμοποιούμε και θέλουμε τη Μέρκελ για να αλλάξουμε τα μυαλά του δουλου. Άγνωσ ο αγώνα και ο Men και ο ΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από τα δύο, έχουν τη δική του λογική και δεν πρόκειται να την αλλάξει ε, μια μικρή χώρα, ένα προθουργό που, πόσο μάλλον, που ο συγκεκριμένο προθυγό, αλλά λέει τη μία αλλά την άλλη και παίζει γενικότερα ζάρια, πάρα πολύ ωραία, τη χώρα, το λαό, τι ανάγκε του. Και ό,τι μπορεί να απεχθεί. Απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακούσουμε τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω είναι από τα καλύτερα που έχει πει ποτέ. Αποκαλύπτει το λόγο για τον οποίο το ΔΝΤ κάνει τσαλιμάκια τώρα τελευταία, επειδή ζηλεύει. σω αυτή η στάση να βγαίνει από την ανάγκη να αποδείξουν ότι δεν μπορεί δύο προγράμματα που οι ίδιοι εμπνεύστηκαν, σχεδίασαν και συμμετείχαν στην υλοποίησή του. Να έχουν αποτύχει παταγωγό. Ενώ το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο δεν αποτελεί δική του έμπνευση αλλά αποτέλεσμα μια σκληρή μάχη και στο οποίο δεν συμμετέχουν, το μόνο από τα τρία που δεν συμμετέχουν προ να δείχνουν ότι πετυχαίνει. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Το μόνο από τα τρία που δεν συμμετέχουν προ να δείχνουν ότι πετυχαίνει. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Πολυτεχνικό. Πολυτεχνικό. Τώρα. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Μια αυτό σας είπα έτσι ερμηνεύονται. Αυτό ήταν μια πολιτική ανάλυση από τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιος την έγραψε. Ο ίδιος την αποδέχτη προφανώ Την είπε και την άκουσαν από κάτω και οι βουλευτές του κυβερνόντος κόμματο Δεν αντέχει το Δουνουτού να βλέπει ότι το τρίτο πρόγραμμα πετυχαίνει. Αυτό είναι ένα θέμα, καλά να πάθει το Δουνουτού, έπρεπε από πριν να τα δει όλα αυτά, τώρα τρέχει και δεν προλαβαίνει να μας προλάβει στην επιτυχία, Όμω, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τι να πρωτοσχολιάσει κανείς και πού να πρωτοσταθεί ότι δεν αντέχει το Δουνουτού όλο αυτό, δεύτερον ότι πετυχαίνει το πρόγραμμα, ότι πετυχαίνει, πού η επιτυχία, Ποιο τη βλέπει αυτή την επιτυχία, πώς τεκμηριώνεται η επιτυχία του τρίτου προγράμματο έξι μήνες μετά την εφαρμογή του και όλας γρήγορα. Συνήθως αυτά τα προγράμματα δεν πετυχαίνουν και στα τέσσερα χρόνια. ετούτο εδώ ήταν το τρίτο. Ήρθε πάνω στα άλλα δύο προγράμματα που είχαν γκρεμίσει ότι μπορούσε να γκρεμιστεί και έχει σημειώσει και επιτυχίες μέσα σε έξι μήνες, οι οποίες επιτυχίες κάνουν το Δουνουτού να ζηλεύει. Το Ντόμσεν, την Βελκουλέσκου και τη Λαγκάρτη γι' αυτό και αντιδρούν. Έτσι, η λογική έχει σταματήσει δεν είναι. Ε, Ανίκανοι είναι και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Ταυτόχρονα συμπίπτουν και το βλέπουμε και το παρακολουθούμε, αν κανεί προσέξει, όχι και πολύ προσεκτικά, όλα αυτά που. όχι με ιδιαίτερη έτσι προσοχή, αυτά που λένε. Ενώ λοιπόν με το Δουνουτού δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί ζηλεύει και άνθρωπο ή φορέα, γιατί ζηλεύουν και φορεί, που ζηλεύει, δεν μπορεί να μιλήσει ψύχρεμα μαζί του. Μπορούμε με την Ευρώπη να συμφωνήσουμε, να τα βρούμε, εμπά περιπτώσει, και να προχωρήσουμε. Ε, για όλα μας τα θέματα. Όμως είναι η πρώτη φορά oh, oh, oh. που υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμφωνία oh, oh, oh. ως προς εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική προσπάθεια που υπολείπεται προκριμέ... προκειμένου να κλείσει αυτή η αξιολόγηση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Oh, oh, oh. Και απόλυτη στήριξη oh, oh, oh. στην άποψη, όπως την εξέλαβα από τις πρόσφατες τηλεφωνικές επικοινωνίε ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να κλείσει oh, oh, oh. και θα κλείσει εντός λίγων ημερών. Και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Αφού το πιστέψετε, καλά να πάθετε. Η έξαλη αυτή είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία από τον εννιόχτε βράδυ είναι. Κάποια στιγμή μιλούσε με έναν συνταξιούχο από το κοινό. Ένα συνταξιούχο έθεσε εκεί κάποια ερωτήματα. Του απαντούσε η Ντόρα, θέλοντα να πει, να αποδείξει: Δεν θα ακούσουμε όλο το απόσπασμα, θα ακούσουμε μόνο το τελευταίο κομμάτι. Ότι φταίνε, φταίει και ο λαό που από το 90-93, όταν ο μπαμπά τη τα είχε πει, ο λαό δεν ήθελε και ήθελε τον λαϊκιστή Αδρέα Παπάνδρεου. Μετά πάλι ο λαό δεν ήθελε τη λογική φωνή του Καραμαλή. Και όταν του τα αυτά ο Καραμαλής ο λαό ήθελε τον Γιώργο Παπανδρέου. Έκανε μια τέτοιου τύπου ιστορική αναδρομή, όπου κατέληξε στον Αλέξη Τσίπρα και μίλησε στα μούτρα του συνταξιούχου, έτσι όπω θα την ακούσουμε να μιλάει. Όταν λοιπόν ο ελληνικό λαό προτίμησε από τον Κώστα τον Καραμαλή που του είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξει. και Όχι, προτίμησε το είμα, να το ακούσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Μετά από τέσσερα χρόνια πέντε.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 Και αφού το πιστέψατε καλά να πάθετε. Και αφού το πιστέψατε καλά να πάθετε. Είναι ο γνωστός κινησμός της οικογενείας που εμφανίζεται κατά καιρούς στον μπαμ, το οστιθμού την παλιότερη, στη γόριμ και φαντάζομαι και στον νιόμ. Κατά καιρού έχει ξεπροβάλει και από τον ιό, ακόμη τον Κυριάκο, αν και πολύ νέο. Το, το ρεφρέν του τραγουδιού έλεγε Κάτσι-κάτσι, Μπόρα, είναι κάτσι-κάτσι, Ντόρα. Το σωστό, νομίζω, συνηρμό έγινε. Μετά το Καλά να πάθετε, που επειδή πιστέψατε τον Τσίπρα, που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη προ τον συντάξιούχο. Γίνεται η στροφή τώρα αυτέ τι μέρε. Επανέλαβε και χθε ο Αλέξη Τσίπρα, ότι στι 22 Απριλίου έχουμε ένα σημαντικό γεγονό. Και με αυτέ τι μέρε γίνεται η στροφή. Αν νιώθετε έτσι μια ζαλάδα, είναι επειδή στρίβουμε γενικότερα σαν χώρα. Παίρνουμε την τελευταία στροφή, χωρί να ξέρουμε που ακριβώ πηγαίνουμε, δεν έχει σημασία έτσι και αλλιώ ο προορισμό. Τα έχει πει παλιά και ο Καβάφη και πιο παλιά και ο Όμηρο, εκεί με τον Οδυσσέα που γύριζε άπειρα χρόνια για να βρει τον τελικό προορισμό. Επειδή στρίβουμε, κρατηθείτε, γιατί δεν έχει περιγραφή δεν έχει και φωτεινή ή οποιαδήποτε σήμανση η στροφή την οποία παίρνουμε τώρα τελευταία. Ο Απρίλιος θα είναι ένας μήνας εξελίξεων, είναι η τελευταία δύσκολη στροφή, την οποία όμως θα την πάρουμε με επιτυχία και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ. Σε φυτρώνει μπροστά μου μια έλια Η έλια βρε στραβούλιακα Ήχε ξεφτρώσει και πέρα πριν από 40 χρόνια Μην τα βάζουμε τώρα με την έλια Τελευταία δύσκολη στροφή Την οποία όμως θα την πάρουμε με επιτυχία Εγώ τώρα ντάτη δεν ξέρω τι θα σας απείς Αλλά αν δεν ήταν η έλια ναι, ρε, αυτή, Αν τι... δεν ήταν η έλια θα ήταν η σικιά Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια Άιτε να γαδί στραβούλιακα Άιτε να γαδί στραβούλιακα Πάρουμε με επιτυχία και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Άχιτε να γανείς τραβούλιακά. Πήδα από τον πέμπτο όροφο, αλλά μην ανησυχεί εγώ είμαι εδώ για να σε ότι καλύτερο να πηδήξεις από τον πέμπτο όροφο και να είναι κάτω ο Τσίπρας να σε φροντίσει ο Τσίπρας να φροντίσει εσένα που έχεις πηδήξει από τον πέμπτο όροφο ακούσατε τα πολύ ωραία, τα ευχάριστα Ε, τώρα τον Απρίλιο είναι κρίσιμο μήνα, ναι. Ποιο μήνα δεν είναι κρίσιμο στα τελευταία 6 χρόνια, κυρίω τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και ότι παίρνουμε τη στροφή, την παίρνουμε πολύ ωραία. Είναι η τελευταία στροφή. Έχουμε τελειώσει από τι 22. Και αν όχι στι 22, το βράδυ 30 Απριλίου, πόσο πέφτει η 30, ναι. Τελειώνουμε με τα μνημόνια, βράδυ τη Ανάσταση, όπω έχει πει ο Πρωθυπουργό, ή την Πρωτομαγιά Πάσχα, όπω έχει πει ο Πάνο Καμένο, και έτσι βγαίνουμε κι εμεί, όπω και η Κύπρος, από το μνημόνυμα, πω πάλι έχει πει. Ο Πάνο Καμένο, όλα αυτά τα πάνε μέσα σε τρει μέρε. Είναι, είναι οι καλύτεροι σατυρικοί καλλιτέχνε που έχει βγάλει αυτό ο τόπο. Κρατάνε από τον Αριστοφάνη απευθεία και το βγάζουν με διάφορου τρόπου. Έχουν καταργήσει, ακυρώσει όλε τι άλλε σατυρικέ εκπομπέ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. πάντως. δεν είμαστε σατυρικοί εμεί. Σατυρικοί είναι αυτή που μεταδίδουμε. Ακούσατε τον Τσίπρα, ακούσατε χθε και τον Πάνο Καμένο. Ε, τηλέφωνο επικοινωνία είναι το γνωστό: 211-2008-200. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ζητήστε και αφιερώσει για την παραγγελία για την Παρασκευή, ή πείτε ό,τι θέλετε για το σήμερα. ΣMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ και νότου μονίμου σα και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, οποία είναι στούντιπαπάκυριαλεφm.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και με δύο αλήθειες από τι πολλέ που είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα, Αλέξη Τσίπρα, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Το όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να σπεύδει κανείς να υποτιμά ότι φέραμε το χειρότερο μνημόνιο και ότι με τη διαπραγμάτευση που κάναμε στην πρώτη περίοδο διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο και μάλιστα παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε δινή θέση είναι ευνοϊκότερη και δίνει υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις, νέες μειώσεις μισθών, την πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της κατοικίας των πολύ χαμηλών στρωμάτων. Και τέλος, επέκταση του προγράμματος ιδιωτικοποίησεων με πώληση του συνόλου των υποδομών της χώρας. Και αφού το πιστέψετε καλά να πάθετε. Γιατί πέντε φόροι πάτω, πέντε φόροι κάτω...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 Σκουρλέτης εδώ πέρα σε αυτή την περίφημη συνάντηση που είχαμε στο μέγα προσπαθούσε να με πείσει ότι τα 10 δισεκατομμύρια του προγράμματος της υπάρχουν. Εγώ μεν δεν τον πίστεψα εσείς όμως τον πιστέψατε. Και αφού το πιστέψατε καλά να πάθετε. Και αφού το πιστέψατε καλά να πάθετε. Αυτό ισχύει μόνο για τους Σιριζαίους που πίστεψαν το σκουρλέτι, τον Σκουρλέτη, τον Τσίπρα με αφορμή την συζήτηση που είχε με τον Σκουρλέτη. Δεν ισχύει για όλους τους άλλους που έχουν επιστέψει κατά καιρού τον Γιώργο Παπανδρέο, τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά. Για όλους αυτούς δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για το τελευταίο δίχρονο αυτού του τόπου και της ιστορίας του. Μια ανακοίνωση για οδηγό ταξί σε ταξί από Γουδή προ Νέα Σμύρνη. Άκουγε ρεαλ, από Γουδή προ Νέα Σμύρνη. Φαντάζομαι πριν καμιά ώρα, ίσω και παραπάνω, ξεχάστηκαν εξετάσει καρκινοπαθούς. Ο ταξιτζής που έκανε αυτό το δρομολόγιο, από Γουδή προς Νέα Σμύρνη, να επικοινωνήσει εδώ με το τηλεφωνικό κέντρο του ρεαλ, 211 200 200 Οι εξετάσει είναι πολύ σημαντικέ, το καταλαβαίνει ο καθένα. Πριν συνεχίσουμε με το λαό, Να ακούσουμε τα νέα του καιρού, έτσι όπω τα λέει, που δεν είναι νέα του καιρού βεβαίω, ο μετρολόγος του Αντένα, ο κύριο Αρνιακό. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε, δεν γνωρίζω αν το αντιληφθήκατε, αλλά με το έμπα του Απρίλη μύρισε Άνοιξη. Και αυτό τουλάχιστον είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα προσφορά του ελληνικού καιρού και τη ελληνική φύση σε όλου μα. Εκτό κι αν είστε από εκείνου που χαμογελάτε, πικράψει θυρίζοντας τα γνωστά τελευταία λόγια του Αθανασίου Διάκου. Απ' την Άνοιξη στο Σούβλισμα, όλα μαζί. Έχει πέσει η κρίση γενικότερα, επηρεάζει ποικιλό τρόπο τους ανθρώπους. Ακούσατε εδώ ένα σαφές, το παράδειγμα. Να εγγεάσουμε τον Αποστόλη, θα μιλήσω. Για Ο Αποστόλη, είναι μιλήστε. Γιατί όλοι είχαν αντίδραση με τα παλώμενα ποιη του Γιάνν και αν ήταν γυ γυμνέ γυναίκε επάνω. Με ανάβει τώρα. Τα παλώμενα στήθη. Μακάρι. δια αντίδραση υπήρχε. Ξέρετε, στιγλαράκι, αυτό δεν είναι τέχνη. Δεν είναι τέχνη. Γιατί δεν είναι τέχνη. Ε, τώρα η π... που γυρίζει είναι τέχνη. Και αυτό το λένε άνθρωποι τη τέχνη. Ο Άδωνη, τέτοιοι δηλαδή. Βλέπει τον Άδωνη, ξέρω εγώ, μουρού τη. Βλέπει τον... να σου πωστάρει ο Άδωνη, α πούμε, τι είναι τέχνη και τι όχι. Κατάλαβε. Ο Άδωνη που θεωρεί ότι κάτι.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 It, you, Παλόμενοι, <laughs> σα πήρε ξανά παλόμενε τώρα. Ευτυχώ, <laughs> ευτυχώ έφυγε, παρετήθηκε. Σώθηκε ο πολιτισμό μα. Σβούρ στην Πάολα όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι για μεγάλη κρύπτονα τη δημοσιογραφία. Και μην με ρωτήσει την αυτοέλευση. Το κρύπτονα πάντα κολλάει. το ωραίο πάντα ah. όπου και να το βάλει. Ε, ναι, γι' αυτό δεν πέταξε ρε, μαλλ. Γιατί αυτοί οι μαλκέ όταν μα πετάνε κάτι μαλκέ κατά μουτρα και κάτι πείματα, καταλαβαίνουμε τι λένε. Αλλά μα <ammers> αφούς, λες, πω, πω, το ακού, λε πόποτα, το τι είπε τώρα να πούμε και α μην έχει πάρει χαμπάρι. Δεν μου λε όλε αυτέ τι τσουτσούνε που μα Πασελούνται στα μύλα, μα φίλε. Μαλάκα δεν μπορώ το πω. Άκουσα τώρα το που λέει, θα τον πόλεμο κατά και Δηλαδή λογική. Βεβαίω κατά τη τουσύνα. Σου φαίνεται όσα μνημόνια και αυτά και σκέφτησε ακόμα την τσουσύνα. Μα οι που το κάτω κάτω Γύρω-γύρω, πόσο να αντέξει. Αυτή οι π... πόσο χρόνο ήταν να, μην, για να είναι τόσο μελάτη και να κάνει γύρω-γύρω σαν κόμπο Τι στο διάλογο, ρε πού. Δεν έχει νεύρο καθόλου μέσα. Ο, δεν έχει να κάνει με τον νεύρο, έχει να κάνει με τη χρήση, φίλε. Α, πολύ χρήση, δηλαδή το μαλακώνι. Έχει κάνει προετοιμασία πριν. Στα γυρίσματα, στι παραστάσει, αυτά κάμε πάντα πρόβα πριν. Ετοιμάζει και μετά πάμε πλάνο. Ανέβη και νομίζει τη σκηνή, αυτό έτοιμο πάνω σαν και σένα.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 Αλλά η ομιλία αυτού του κόσμου σαν το αποτέλεσμα του κόλου ακούστηκε. Τουλάχιστον μίλησε που λέτε ότι δεν παίρνει θέση. Πήρε θέση. Όχι, πήρε θέση για κάτι που τον αφορά τον ίδιο τον καλλιτεχνικό χώρο και απλά επειδή θα μένουν να παίξω από τις επιχορηγήσεις. Και από τα φεστιβάλ. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά πήρε θέση. Κοίταξε, τώρα που έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, θα πάρουν θέση και θα διαμαρτυρηθούν και για τα μνημόνια. του. Ναι, ναι, σημούς, ναι Με αυτέ τι υποσχέσει η ακριβή πήρα την εξουσία. Αλλά είπαν ψέματα. Δεν κράτησαν το λόγο του. Ποτέ δεν θα το κάνουν. Οι δικτάτορε ελευθερώνουν τον εαυτό του, αλλά υποδηλώνουν τον λαό. Ο γόνα μα είναι να κάνουμε πράξη αυτέ τι υποσχέσει. Τι περαιτέ να διαβάσει το βιβλίο που να μου διαβάσει. Όχι, τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει. Τι λιώνει διαβασμένο το λε. Θα ελευθερώσουμε το λαό. Να σπάσουμε στου ελληνικού φραγού, να καταργήσουμε την πλειονεξία. Το μίζω και τη μισαδοξία. Ποιο έχει γίνεται αυτό. Ο Γκρίφιτ θα έλεγε εγώ. Ο, ποιος... ο Γκρίφτη λόγω του τύπε μισαλλοξία γι' αυτό. Ο Τζάλι Τσάπι, συνδενιά δικτάτορα δεν έχει επιρροές από τον Γκρίφιντ. Είναι το σήμερα αυτό, αυτό που, αυτό που είπε ο άνθρωπος τότε.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 Το ποτάμι απέναντι πια. Yeah. Κόβει και ο βαρκάρης δηλαδή. τη γνώση. Α, τι άχρηστη γνώση, λέω εγώ τι είναι. Δεν έχει πια το βαρκάρι. Yeah. Σου κόβει τον οβολό yeah. για να μην χρειαστεί yeah. να πληρώσει το βαρκάρι, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το βαρκάρι τόσα χρόνια σύνταξη. Yeah. Δεν συμφέρει με τις φορές του και όλα αυτά. Οπότε σου φτιάχνει μια γέφυρα, καταργεί το βαρκάρι, περνά απέναντι από τη γέφυρα. Γεια σας.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 Να δείχνει ότι πετυχαίνει. <μήλιστα> να δείχνει ότι πετυχαίνει. <-ylophone> Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Και γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν ή του Δουνουτού, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τη δική μα επιτυχία. Του τρίτου προγράμματο ξεκίνησε τον ε, Αύγουστο, ψηφίστηκε 14 του μήνα Αυγούστου. παρόλα αυτά έχουν περάσει 6 μήνε, αλλά τα έχουμε πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πετύχει. Και ζηλεύουν ή του Δουνουτού. Θα το πάρουν, το είπε λίγο πιο κάτω μετά, ω πατέντα ότι έμαθαν πάνω σε εμά. Και αυτά θα πάρουν, αφού έμαθαν πια σε εμά, θα τα πά, πάνε και σε άλλε χώρε. Μια μήνυα αναδρομή στι σχέσει Ελλάδα, μάλλον κομμάτων που κυβέρνησαν. Και να ακούσουμε τώρα πως ξεκίνησαν όλα με μια δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι δεν έπρεπε ποτέ να έρθει εδώ το Δουνουτού γιατί όπου έχει πάει το Δουνουτού τα έχει καταστρέψει όλα. Α, ιδιαίτερα το ΔΝΤ δεν, δεν έχει την φήμη ότι για την, ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη ούτε και βεβαίω και για την αποτελεσματικότητά της το να πηγαίνει σε χώρες του και να ζητά να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο θα κόψει το είναι από την παιδεία, πάδε μου ως χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. <σταλείς> Ε, ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνού, γι' αυτό τα έλεγε αυτά τα πολύ σωστά για το δουνού του ε, τα εφάρμοσε όπως θυμόμαστε ακριβώς αλλά πριν τα εφαρμόσει έβγαινε ο κυβερνητικός του εκπρόσωπο τότε όταν έγινε κυβέρνηση το 2009 με 43% να το θυμίσουμε ε, ο Γιώργος Πεταλωτής και διέψευδε οποιαδήποτε είσοδο του δουνού στην Ελλάδα. Αν καταλαβαίνω καλά, η διαφορά μα είναι ότι εμεί προλάβαμε το ΔΝΤ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τι χώρε που πήγαν μόνε του. Δεν προλάβαμε το ΔΝΤ, ούτε κάναμε προεργασία για να πάμε στο ΔΝΤ. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει θέμα προσφυγή στο ΔΝΤ. Μπράβο! Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει θέμα προσφυγή στο ΔΝΤ. Το έλεγε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, το έλεγε καθαρά στο πρώτο εξάμεινο τη διακυβερνήσεω από το ΠΑΣΟΚ 2009. Μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, ο Γιώργο παπα που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών, έλεγε. Έκανε λάθη ο Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν λάθο επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να μιλήσει με τον Στροσκάν. Επιβεβαιωμένο από τον ίδιο τον Στροσκάν. Την εποχή που εσεί εδώ λέγατε. Μ, δεν θυμάμαι αν το έχετε πει εσεί προσωπικά, αλλά άλλα στελέχη του Πασόκ. Μιλούσαν για καταστροφική είσοδο του του στη χώρα, εάν αυτό συμβεί ποτέ. Δεν θέλαμε ποτέ το Νομισματικό ταμείο να μπει στην Ελλάδα. Λέει. και ο Γιώργος Παπα-Κωνσταντίνου, και αυτό δεν είχε λόγο να πει ψέματα, δεν θέλανε ποτέ να έρθει το Δουνουτού στην Ελλάδα. Εφόσον δεν το ήθελαν, δεν ήρθε το Δουνουτού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται κάποιο πρωθυπουργό πολιτική δύναμη να μην θέλει κάτι. Να έχει εντοπίσει ότι αν έρθει αυτό θα φέρει καταστροφή και να το φέρνει. Πώ εξηγείται αυτό, πώ ερμηνεύεται, πώ το διατυπώνει κάποιο. Λίγο καιρό μετά. Αφού το είχαν φέρει το Δουνουτού δεν το θέλαν και ενώ ξέραν θα καταστρέψει την Ελλάδα, αρχίζει η περίφημη μεταστροφή που γίνεται πρώτα με τους δημοσιογράφους και αμέσως μετά με τους ίδιους τους πολιτικούς. Ακούμε πάλι τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μην μονοποιούμε για τα πράγματα. Το Δουνουτού είναι πολλές φορές πολύ πιο λογικό από ότι είναι οι γραφειοκράτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα το δείρο είναι πολλές φορές πολύ πιο λογικό από ότι είναι η Ευρωπαϊκής Επιτροπής mm, Πολύ αυτό. <Ρι> δεν κάνω μόνο την κολοτούμπα Σου ρίχνουν και ευθύνε ότι είσαι ο κομπλεξικό που δεμοποιήσει τα πράγματα. Το δούνο ήταν πιο λογικό. Αυτό που δεν το θέλανε δεν είχε γίνει καμία συμφωνία που θα κατέστρεφε τη χώρα να Όλα αυτά από του παλιού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 Μα καταλάβατε. Δίκιο έχετε, α, αλλά προσπαθεί να τα βγάλει από τη φωτιά που τα βάζει μετά τη φωτιά. Πάνω μα τα ρίχνει, μετά είμαστε ισχοροί, να το πω κομψά. Ποια είναι τα καθάρματα, κατά τη γνώμη σα, ο κύριο Τσίπρα μόνο. Όχι κα, καθάρματα, κάστα να είπα. Πώ πει το μυαλό σου εκεί, θα έλεγα και καθάρματα. Α, Δεν ταιριάζει. Κατά το Κάστανα, Κάστα είπα. Ναι. Λέω, βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και μα τα τοποθετεί ισχυρώντα μα τα. Κάστε να δείτε, ή κι εσεί, οποιοδήποτε να είσαστε οι δημοσιογράφοι, όλη τη δουλειά σα κάνετε, οποιοδήποτε και να ήτανε, δεν θα μπορούσαν να κάνει διαφορετικά. Διότι δεν θα μα δίνανε τίποτα από λεφτά. Δηλαδή, ένα δρόμο υπάρχει, ο μονόδρομο που καταλήγει σε διέξοδο. Δεν θα μπορούσαν να βλώσει μισθού. Και στην αρχή είδατε το. Ενώ τώρα μπορεί και πληρώνει μισθού και συντάξει. Στην αρχή, αρχή είχε επαναστατήσει. Πάνε... Εδώ είχε τρομάξει εμένα το μάτι μου. No, no, no. ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Δηλαδή, για πείτε και... μου αυτό, τώρα ας πούμε,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 Είπε ο κούλι για τα Wikilix. Είπα τι θα ρωτήσει τον πατέρα του, που θα ρωτήσει τον Ντόμπρα, που θα ρωτήσει το μαύρη και μετά θα μάθει αν είναι αλήθεια. Καπερνάει σε πολύ μεγάλη κότα που δεν μπορεί να κάνει μήνυση έναν άνθρωπο, ένα 60, πιο κοντό και από τον νηφί. Νιφλή. Ο Νυφόλία δεν είναι ότι είναι κοντό, είναι ότι είναι και χοντρό. Ναι, κοντόχοντρο, να έχει δεί. Αλλά βολέβη για μπάλα. Mm. Όχι mm. να παίξει μπάλα, να κάνει την μπάλα. Ναι, Είναι στην ομάδα κάπου 160. κάτω τον 1 και 60. Mm. Αλλά είναι καλό μπαστά να ξέρει ο νηφίλη. Mm. Ότι mm. να του βάλει να στο κουβαλίστε να στου Του πει φέρμε την τσάντα από το αυτοκίνητο, θα στη Το καλοκαίρι θες να πας στην παραλία να παίξει ρακέτε. Πού να κουβαλάει ρακέτε να χάνει το βαλάκι. Φέρε μου του ρακέτε, θα σου κουβαλήσει τι ρακέτε. Θα τρέξει να σου πιάσει το βαλάκι. Είναι καλό βαστάζο. Αλλά επειδή δεν είμαι κατίνα, δεν το λέω επειδή είπε κάτι το Σάββατο για μένα, θέλω να πω κατά τα άλλα ότι είναι καλό παιδί γενικώ. Είναι καλό άνθρωπο που λέμε. Ε, το βασικό του μειονέκτημα είναι αυτό ότι είναι καλό παιδί. Απορώ γιατί σε τιμένε κόμνε και σε Γιατί μπορώ. Λέει άλλη, σου λέει άλλοι είμαι στο ξενοδοχείο που θα σε βγω και και είναι ωραίο, ωραίο χορμή να πούμε τα Γιατί. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Δεν μου έλεγαν μήπω είσαι Από τι άλλε αγάπες. Είμαι από τι άλλε αγάπες σε, που λέμε. Σε είδα θες, πήρες ένα μπούλο, να πούμε. Και που σε είδα σε ένα DVD, να πούμε, με ένα δεν μου πάρει το, σπουργί, το αγκαλιά, παιδε. Δεν Που είχε αγκαλιά που είναι μόνο του σπουργητάκι που λέμε, Τι θα πάρει αγκαλιά, Θα πάρει αγκαλιά, θα κάνει πάρεις... το εξή: Θα πάρει το αυτοκίνητάκι σου και θα σου πει Αγόλα στη μάνη, Θα σε περιμένουν 100 ξερισμένα κεφάλια. Άμα μη με ανάβει τώρα, 100 παιδιά με ξυλισμένο κεφάλι, Και όποιο θέλει διαλέγει, Στη μεσηνιακή μάνη, Όχι, αερόπολη στο γήθερα τη. Λακωνική, Ε, βέβαια, από εκεί που είναι και το χωρίο του μεγάλου, του, του Νικόλα μα. Εμένα με νοιάζει να είναι κοντά ο Μιλιγάλας. αυτό με νοιάζει να είναι κοντά είναι ο Μιλιγάλας. εντάξει, Άμα. Κανένα Άμα. πρόβλημα. Υπάρχει χώρο για όλου σα. Κονσέρβα να πάρω, να μην ξεχάσω. Κάτσε να σημειώσω, να μην ξεχάσω. Κονσέρβα <σομίως> να πάρω. Προτιμούμε να σβάνει. <σομίως> ό,τι βολέψει. <σομίως> ό, <σομίως> ό, <σομίως> φίλε, ό, <σομίως> ό,τι βολέψει, <σομίως> φίλε, ό,τι βολέψει. Φίλε, μπερδεύτηκα. Κανασταλτά με το φίλε με το σκύλε. Έγινε, γεια. Γεια σου, μου, γεια. <σομίως> Αγάπη μου. Και τα λάθη βεβαίω και οι ανοησίε συνεχίστηκαν και για τα επόμενα χρόνια. Κάθε πρόβλεψη σχεδόν του Ταμείου αποδείχτηκε πλήρω εκτό πραγματικότητα. Ήταν τότε που Γενική Διευθύντρια. Απολογήθηκε δημόσια για την έλλειψη τεχνοκρατικής επάρκεια του Ταμείου. Φαντάζομαι βέβαια ότι από τότε το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε καθώς αποκτήθηκε επαρκής εμπειρία. Μόνο που αυτή η εμπειρία αποκτήθηκε στο κασίριο το κεφάλι. Εμείς, αυτοί στο τέλος, είμαστε εμείς. Αναγνωρίστε τους εαυτούς σας, τους εαυτούς μας, σαν χώρα, σαν λαός κυρίω γιατί η χώρα δεν λέει και πολλά, δεν είμαστε όλοι μία χώρα. Κάποιοι ωφελήθηκαν από όλα αυτά. Κάποιοι χτυπήθηκαν λιγότερο από την επέλαση εδώ του Δουνουτού και την εμπειρία που απέκτησε. Κάποιοι άλλοι έχουν εξοντωθεί τελείω. Και κάποιοι άλλοι θα εξοντωθούν στην πορεία γιατί το Δουνουτού παραμένει. Η αντίληψη Δουνουτού υπάρχει και στην Ευρώπη. Είτε φύγει το Δουνουτού είτε όχι. Η αντίληψη μένει, είναι ίδια, είναι και χειρότερη σε πολλέ περιπτώσει. Μακάρι να ήταν το θέμα ένα οργανισμό και ο άλλο με τον ίδιο τρόπο σκέπτεται. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ του φέρουν όλα αυτά που φέρνουν. Και είμαστε εμεί στη μέση και παρακολουθούμε και πληρώνουμε όπως ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε. Το Δήμαρχο της Πάτρας τον βγάλαμε νωρίτερα. Για όλους εσά που ρωτάτε και βλέπω και πολύ καλά σχόλια ακόμα. Τον Κώστα Πελετίδη ε, τον βρήκαμε στα μισά της διαδρομής. Έχουν ξεκινήσει την πορεία η Παντρινή από, το, από την προηγούμενη Κυριακή και αυτά στην Αθήνα 220 χιλιόμετρα διαμαρτυρία για τους ανέργους, τις συνθήκες ανεργίας τα μέτρα που δεν λαμβάνονται για τους ανέργους, την οριστική αντιμετώπιση της ανεργίας που είναι το να έχουν δουλειά όλοι οι άνθρωποι και πόσο μάλλον οι νέοι. Είχαμε μια κουβέντα, κράτησε αρκετά, άρεσε σε πάρα πολλούς. Αν θέλετε ανατρέξτε, μπείτε στο ellenofrenianet.gr, έχει αναρτηθεί, θα αναρτηθεί εκπομπή. Ε, μη ακούστε το από το RealGR, μπορεί οποιοδήποτε να βρει... Αν θέλει το συγκεκριμένο απόσπασμα να ακούσει το φρέσκο λόγο του Δημάρχου, που απαντά και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα τη συζήτηση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο, γιατί έχουμε το τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγκαζίνο, Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10, αμέσω μετά τη Μουρμούρα. Στον Αλφα βεβαίω, βεβαίω, όπω κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Γεια σα. Ναι. Πώ, εύκολο φαρδία. Είδε. Μόνο 45 λεπτά σε παίρνει τηλέφωνο. Καλά Καλάι. Άλλοι παίρνουν 3 ώρα. Για δευτέρα του φάστα και είχα τονίσει τίποτα. Τρώπου φάγια αρνείου συνήθω. Εγώ δεν ξέρω. Πολύ ανχομένω δεν ξέρω αν θα μπορούσε να διαχειριστώ όλη αυτή τη νέα κατάσταση. Ρε. Όχι καλέ, θα έχουμε εμεί, θα έχει έρθει την προηγούμενη μέρα στην άγψη. Κυριακή. Ναι, και καλά, πρώτον έχει πει. Φαγω... Εγώ φαγωγμένο δεν μπορώ να σκεφτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί, θα σου έρθουν όλα έτοιμα. Θα νιώφθησα αποσοσμένο με τα κεντάκι του αρνί. Καλού και μπορεί να είμαστε όμω. Επολογίζουμε ότι θα σε φάει το αρνί και θα τελειώνει. Με. Γιατί δεν μπαίνει στη Βουλή να σωθεί η χώρα Εγώ να πω στη Βουλή Ναι, εσύ Δεν αξίζει να σωθεί αυτή η χώρα φίλε. Αν περιμένει από μένα αυτή η χώρα να σωθεί δεν αξίζει Γιατί αν πάω κι εγώ φιλαράκο δεν θα πάω έτσι Θα θέλω να βάλω δυο δικού μου ανθρώπου, να του εμπιστεύομαι Να παίρνω τα φραγκάκια Δεν κατάλαβα τι θα πάω να κάνω εγώ άλλα Είμαι εγώ μαζί, κασιάλωτα να το παίρνω <τους> <στα> χρόνια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 Όχι μόνο τα άκουσα εγώ, όλο το οικοδομικό τετράγωνο το άκουσε. Ποιο την έδωσε, Μάμπα <Τι>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 Μου του χάρησα αυτό και πώ το βρήκε, είσαι πολύ ξύπνος. <feelings processing SomebodyJI> να διαλέξουμε του Βουνουτού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Του Τσολιά Του, του Τσολιά ναι. για να πέσεις ας πούμε, ηρωικά σε πάτρια η δάφη Ξαναβιές με δύο κυλωτίνες και δώσαι και επιλογή στον κόσμο Βουνουτού ή Ευρωπαϊκή Ένωση Ναι γιατί ο κόσμος αυτό είναι που θέλει Είναι να του, δώσει, να του τα επιλογή. Μετά δε στα κ***α του Φά το λαιμό δεν κάνει να διαλέξω ρε φίλε Εμείς Να κρατήσω ότι έκλεισε μια εταιρεία Δεν, δεν ποια είναι. Η no. Που δίνανε 4,8-12 ώρε. Ναι, αλλά του δίνανε τηλεοράσει. Του πληρώνε τηλεοράσει. Προφανώ ο Αριστοτέλης ο και ο Γιάννη ο ο οποίο δεν είχαν σπουδάσει οικονομικά, που δίνανε καλά μεροκάματα και προοδεύσαν η εταιρεία του, προφανώ ήταν χαζί δεν ξέρανε. Και ξέρουν τα μανατζαρέ, οι λήφιοι. Λογικά. Αν στον άλλο μείνει 4,80, αγάπη μου, δεν θα σου πάει μπροστά τη δουλειά, δεν το καταλαβαίνει. Πόσο μυαλό θέλει. Μα μπορεί να μην θέλουν να πάει μπροστά η δουλειά, παιδί μου, να πάει, πίσω η δουλειά, να πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω εδώ και να πάει. Μπροστά σε άλλη χώρα. <Σεύσε> να πει ότι εδώ δεν τα κατάφερε, α πάω κάπου αλλού που θα τα καταφέρουμε. Σωστό και αυτό, κατάλαβε. Άμα δεν πληρώνει, το αγόη τραβάει τον αγόη, Άμα δεν πληρώνει τον κόσμο, Δεν του κάνει δουλειά του καραγκιόζη. Α ρωτήσει τον Αριστοτέλη και τον Παρμαγιάννη. Το Αγώι είναι αυτό που λέμε, το γόη μου, Τα γόη μου, Τα γόη μου. Αγώι. <Σεύσε> Εγώ πάρω συμφωνώ πήγα. στο να ρωτήσουν <Σεύσε> τον Παρμαγιάννη. <Σεύσε> Καθαρά <Σεύσε> μιλώντας. <Σεύσε> Ρωτήστε τον Παρμαγιάννη, ο Παρμαγιάννη ξέρει. Λοιπόν, ο Παρμαγιάννη ξέρει. Δεν φοράω καπέλο, με <Σεύσε> το κράνο ή με την περούκα.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 Η συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο και μάλιστα παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε δινή θέση είναι ευνοϊκότερη και δίνει προσκεκριμένες προϋποθέσεις, νέες μειώσεις μισθών την πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της κατοικίας των πολύ χαμηλών στρωμάτων. Και τέλο, επέκταση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων με πώληση του συνόλου των υποδομών της χώρας. Και αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Γιατί 5 φορέ πάνω, 5 φορέ κάτω.